Κεφάλων Β, σελίδα 944, στίχη 1-11, οι ψευδοδιδάσκαλοι και η βεβαία τιμωρία των. 1. δὲ δέκαιοι ψευδοπροφήτες μεταξύ του Ιουδαϊκού λαού, καθώς και μεταξύ σα θα παρουσιαστούν στο μέλλον ψευδοδιδάσκαλοι, που με πανουργίαν θα εισαγάγουν πλανεμένας διδασκαλίε καταστρεπτικάς. Θα αρνούνται δε οι ψευδοδιδάσκαλοι ούτη και αυτόν τον δεσπότην που του εξηγόρασε με το αίμα του και θα επιφέρουν έτσι κατά του εαυτού των ταχεία καταστροφήν. 2. Και πολλοί θα ακολουθήσουν τα σπικίλας μορφά τη Ασελυγία, ει τα οποία θα παρακινούν με τη διδασκαλία του οι ψευδοδιδάσκαλοι ούτη, και δι' η χριστιανική πίστη και ζωή, που είναι ο δρόμο τη αληθία, ο οποίο οδηγεί στην ουράνιον βασιλεία, θα βλασφημηθεί και θα 3. Και οι ψευδοδιδάσκαλοι αυτοί θα εμπορευτούν ει βάρο σα, επιδιώκονται σε σχρά κέρδη με συλλογισμού τη επινοήσεώ των, ανακατευμένου με φαινομενικών και πλαστών ζήλων. Κατά των ανθρώπων αυτών, η καταδίκη δεν παραμένει αδρανής, αλλά ενεργήθη από παλαιού χρόνου κατά πολλών ομοίων των και η απώλειά των δεν είναι δυσκίνητο σαν τον άνθρωπο που νιστάζει, αλλά να βάλετε υπό του μακροθύμου κριτού έω το εξπάσει τρομερά. 4. Διότι εάν ο Θεός ακόμη και τους αγγέλους όταν ημάρτησαν δεν ελογάριασεν, αλλά αλυσοδεμένους εις το σκότος τους έριψες των τάταρον και τους παρέδοκεν να φυλάτονται για να δικαστούν κατά την ημέρα της κρίσεως. 5. και εάν τον παλαιών κόσμων που έζησε πρώτου κατακλισμού δεν τον ελυπήθη, αλλά τον νόε με επτά άλλους, όγδον αυτών της δικαιοσύνη κύρικα στη γενεά του εφύλαξαν από την καταστροφήν όταν επέφερε κατακτυσμόνες στον κόσμο των ασεβών. 6. Και αν τα των Σοδόμων και της Γομόρας μετέβαλεν στάκτην και κατεδίκασε να μένουν διαπαντός κατεστραμένε και τα έθεσε φοβερόν παράδειγμα εις εκείνου που στο μέλλον θα ασεβός. 7 και αν τον δίκαιο λότ, όταν κατεπιέζε το και υπέφερνε από τη συμπεριφορά εκείνων που με την ασωτία και σέλιά των παρεβίαζαν των φυσικών νόμων, 8. Και τον εγλίτωσαν ο Θεός διότι βλέπουν με τα μάτια του τα άσευνα παραδείγματα και με τα αυτιά του ακούντας εισχρότητας ο δίκαιος εκείνος Λοτ όταν εκατοικούσε εν μέσω των ασεβών αυτών με τα παράνομα έργα των έθεται καθημερινώς στη δοκιμασία την ψυχή του που παρέμεινε δικαία και δεν παρεσύρθη. ενέα. Εάν εί αυτά περιπτώσεις έτσι ενήργησαν ο Θεός Εξάγεται λοιπόν εκ τούτων ότι γνωρίζει καλά ο Κύριος να ελευθερώνει από κάθε πειρασμόν και εξωτερικήν στενοχωρίαν τους ευσεβείς, τους δεαδίκους και έτσι θα τιμωρούνται και κατά τον μεταξύ χρόνων, γνωρίζει να τους φυλάται για την ημέρα της κρίσεως, οπότε θα τους επιβάλλει ολόκληρον την αρμόζουσαν τιμωρίαν. 10. Προπαντό δε φυλάσεις κρίσιν και καταδίκην εκείνους που σύρονται οπίσω από σάρκα με επιθυμίαν, που μιένει και μολύνει και που περιφρονούν την υπερτά την εξουσίαν και το μεγαλείων του Ιού του Θεού. Αυτοί πράττουν με θρασίαν και αυτά διτόλμην τα άνομα και δεν τρέμουν όταν βλασφημούν τους ενδόξους αγγέλους και τους αποδίδουν πρόσθεχα κυβριστικά πάθη και επιθυμίες αρχικάς. 11 και βλασφημούν αυτοί τους ενδόξους αγγέλους εις που οι άγγελοι και έτσι κατά την ισχύ και την δύναμη είναι μεγαλύτεροι από τους ασθενείς ανθρώπους δεν εκφέρουν ενώπιον του κυρίου κρίσιν οι κατά των δαιμόνων οι οποίοι δια της αθανάτου και ασωμάτου φυσεώστων διατήρησαν κάποια ασθενή λείψαν από την παλαιά του δόξαν.